Στίχη 21 ως 29. Η Θεία Βουλή τη και η Κολασαής. 21. Ειρήνευσε δε και σας, που άλλοτε είστε αποξενωμένοι από τον Θεό και εχθροί αυτού με την προαίρεσή σας και το σωτερικών σας και με τα έργα τα πονηρά που έκάνατε. 22. Τώρα δε σας εσυμφιλίωσε δια του σώματος που ήτο σάρξ ανθρωπίνη δική του. Σα σε με το θάνατό του για να σα παραστήσει ενώπιόν του αγίους και Αμέμπτου και επιλαγμένου από κάθε κατηγορία. 23. Ασφαλώς δε θα σα παραστήσει αγίους και Αμέμπτου, εάν βεβαίω και εσεί εξακολουθείτε να εμένετε θεμελιωμένοι στην πίστη και στερεή, Χωρί να μετακινήσετε και απομακρύνεστε από την ελπίδα που μα υπόσχεται το Ευαγγέλιο, το οποίο νικούσατε και το οποίο νεκηρύχθη ει όλη την κάτω από τον ουρανό νικουμένη, και του οποίου Ευαγγελίου έγινα εγώ ο Παύλο Διάκονο. 24. Και οι δράσει μου ω Αποστόλου εμποδίστη προ το παρόν, διότι είμαι φυλακισμένο. Αλλά τώρα παρά τη φυλάκησή μου αυτήν, χαίρομαι δια τα παθήματα που υποφέρω δια τη σωτηρία σα. Και με τα παθήματά μου αυτά, Πληρώνω τα ιστερήματα των θλίψεων του Χριστού και πάσχω εγώ στο σώμα μου τα όσα δεν επρόφθασε να πάθει ο Χριστό, και τα υποφέρω υπέρ του σώματος του Χριστού, το οποίο είναι η Εκκλησία. 25. Της εκκλησίας δε αυτής έγινα εγώ διάκονος και την υπηρετώ με το υψηλόν αξίωμα του οικονόμου του Θεού, το οποίο μου εδόθη προ οφέλιά σα. Μου εδόθη το αξίωμα αυτό, για να πλήρως και στην εντέλεια των Λόγων του Θεού. 26. Και όταν λέγω των Λόγων του Θεού, εννοώ το Ευαγγέλιο, που διακηρύττει την σωτήριον βουλήν του Θεού, του να σωθούν όλοι οι άνθρωποι δια του Χριστού. Και το σωτήριον αυτό σχέδιον του Θεού, ή το κρυμμένον απαρχής του χρόνου, καθόλου του αιώνα και τας γενναιάς, εφανερώθηκε τώρα με το κήρυγμα εις τους αυτού, του Χριστιανούς. 27. Εις αυτούς οι θέλεσαν ο Θεός να γνωστοποιήσει πόσον μεγάλος είναι ο ένδοξος πλούτος των χαρίτων και δωρεών του Θεού που φανερώνεται και εκκίνεται δια του μυστηρίου αυτού της σωτηρίας. Και του μυστηρίου αυτού η δόξα φαίνεται πολύ περισσότερον εν τη σωτηρία των εθνικών. Μας επεκαλύφθη δηλαδή τώρα η άγνωστο πρώτερων αλήθεια ότι ο Χριστός τον οποίον οι Ιουδαίοι εφαντάζοντο ως αποκλειστικός ειδικόντον είναι μεταξύ σα και η δικό Δια του οποίου ελπίζομαι να επιτύχομαι την αιωνίαν δόξεν. 28. Τον Χριστόν δε αυτόν κηρύττωμενοι εμείς οι Απόστολοι, συμβουλεύοντες κάθε άνθρωπον και διδάσκοντες κάθε άνθρωπον με πάσαν σοφία και σύνεση, για να κάθε άνθρωπον τέλειον, όπως τον κάνει η μετα του Ιησού Χριστού Ένωση. 29. Προ το σκοπόν δε αυτών, κοπιάζω και υποβάλλω μυ αγώνα και θυσία, σύμφωνα με την ενέργεια που με δύναμη και αποτελεσματικότητα ενεργεί μου ο Χριστό.